Αυτή η ηχογράφηση είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Network21. Απαγορεύεται αυστηρός η αντιγραφή χωρίς τη γραπτή άδεια της Network21. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι τεχνικές και οι προσεγγίσεις που προτείνονται θα δουλέψουν για σας. Παρ' όλα αυτά ελπίζουμε ότι οι ιδέες που παρουσιάζονται εδώ θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε μια δυνατή και κερδοφόρα επιχείρηση.